Οι έπεσαν. Οι έπεσαν. Είναι γενική χρήσεω. Αυτό του Πρωθυπουργού το είπε. Μπορεί ο καθένα να το βάλει, να το τοποθετήσει όπου ακριβώ θέλει. Επειδή τι τελευταίε μέρε είμαστε όλοι μάρτυρε, εκτό των όσων συμβαίνουν στην Κύπρο, και έχουμε και μια αγωνία όχι μόνο για προσωπικού λόγου, ελλαδικού, αλλά γενικότερα. Δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε αυτά. Εκτός από αυτό το τομέα και αυτό το κεφάλαιο που κυριαρχεί στην συζητήσεις όλων και στη ζωή όλων, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ οι Ελλαδίτες την κυβέρνησή μας να στηρίζει τον αδελφό κυπριακό λαό. Και αυτό γίνεται επειδή στην κυβέρνηση είναι επικεφαλής και συμμετέχει ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας, με ένδοξες περγαμηνές σε εθνικά θέματα, θυμόσαστε στο παρελθόν. Πώ είχαν χρησιμοποιηθεί αυτά τα θέματα για να τοποθετηθεί στην πολιτική σκηνή για τα καλά. Είναι εγγύηση, το βλέπουμε, συμπαραστέκεται με πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο τρόπο στην Κύπρο. Και βέβαια από κοντά ο Κουβέλης και ο Βενιζέλο είναι αυτονόητη η συμπαράστασή του. Όλη η κυβέρνηση μαζί, τόσο και τέτοια συμπαράσταση, που κινδυνεύουμε να έχουμε επεισόδια με τη Μέρκελ να θέσει θέμα ότι μη συμπαραστέκεστε τόσο πολύ, μην το κάνετε τόσο χοντροκομένα, κάντε το πιο. Η Ήπια πιο κρυφά, μην το δείχνετε τόσο πολύ, μην διαταραχτούν ισορροπία στην Ευρώπη. Πολύ τυχεροί οι Κύπροι, πολύ τυχεροί που μέσα στην μεγάλη ατυχία τους και δυστυχία τους, τη συμμετοχή στο Ευρώ, τη χώρα κτλ, κτλ. Έχουν εμά να τους συμπαραστεκόμαστε τόσο ενεργά. Και πραγματικά αυτό είναι καλό και για μας εδώ, διότι αποδεικνύεται ότι η πολιτική έχει ηθική τελικά, έχει αρχές και δεν ξεχνάμε τα, τα εθνικά θέματα και όλα αυτά που μας Συνδέουν. Αυτά έτσι ω αρχή, επειδή είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που βλέπουμε και από εδώ εμεί έχουμε να συστήσουμε βλέποντας και τα, το πώ εξελίσσεται η Ευρώπη να μετριάσει λίγο τη συμπαράσταση και την ε, δύναμη που στέλνει από εδώ η Ελλάδα προς την Κύπρο γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα με τους Ευρωπαίους συμμάχους που είναι στο πλευρό και των Κυπρίων και το δικό μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε Έλληνες, ναι, αυτό ισχύει, αλλά πρέπει να προσέχουμε γιατί ανήκουμε και σε μια Ένωση την Ευρώπη και πρέπει να προσέχουμε και τις λεπτές ισορροπίες. Μην τους πηγαίνουμε τόσο πολύ κόντρα. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε ο σπόρος που δεν πεθαίνει. Και θα τα καταφέρουμε. <Το> Είμαστε τραγέλαφος. Είμαστε <Το> κλέφτε. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε. Εκεί αξίριστη. Δεν πάβει όμω να είμαστε Έλληνες και να συμπαραστατικόμαστε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε: η προστασία και προάσπιση συμφερόντων του λαού. Του λαού κυρίω. Το κάνει αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Είμαστε στην αρχή ενό τριημέρου εθνική επαιτίου, εθνική ανάταση. Έτσι ήταν κάποτε τα τριήμερα. Αν και αν το καλοσκεφτεί κάποιο καλά, Περισσότερη εθνική ανάταση είχαν το 1821 στα τότε δεδομένα παρά τώρα στο 2013 γιατί ο ελλαδικός κόσμος και ο ελληνικός κόσμος γενικώ χτυπιέται ε, από επιλογές του γιατί δεν είναι εξωγενείς παράγοντες οικειοθελώς υποτίθεται, μπήκαμε σε αυτήν την Ένωση την Ευρωπαϊκή βεβαίως και παρακολουθούμε και εμείς και ζούμε και στο πέτσι αυτά που συμβαίνουν ε, δεν συμπαραστέκεται μόνο ο της χώρα. Αλίμονο, συμπαραστέκεται και ο Κουβέλης δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση. το μέλος της τρικοματικής κυβέρνησης η Δημάρκη και ο επικεφαλής της ο κύριο Κουβέλης να μην εκφράσουν με δήλωση την συμπαράσταση αμέριστη προς την Κύπρο Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο Ρέβαια. στις κρίσιμες στιγμές που περνάει Σώπασε κύριε Αδέσποινα και μην πολύ δακρύζεις Η απόφαση του Eurogroup πρέπει να αναθεωρηθεί <Το> Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο. Θα σκάσω σήμερα. Η λύση πρέπει να υπάρξει εντός του ευρώ. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Πραγματικά είναι ευχάριστο τώρα που καταραίει και το ευρώ. Τώρα που το αμφισβητούν όλο και περισσότεροι και λαοί. Βλέπουμε και κάποια γεγονότα που συμβαίνουν και... Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα αλλάζουν οι απόψει ή, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν και δεύτερε απόψει στα μυαλά κάποιων. Τώρα βγαίνει με ελληνική πολιτική ηγεσία, κομμάτια τη ελληνική πολιτική ηγεσία και λένε: Όχι, με το ευρώ. Μέσα εκεί πρέπει να γίνει η λύση. Αλλιώ θα έχουμε πολύ δύσκολε καταστάσει. Ενώ μέχρι τώρα όλε οι καταστάσει είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολε. Κάποτε λέγαμε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τώρα έχει τροποποιηθεί λίγο το σύνθημα. Στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη, υπάρχουν μόνο αδιέξοδα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί τα αδιέξοδα ατσαλώνουν του ανθρώπου, του κάνουν έτσι πιο δυναμικού. Παρακολουθήσαμε χθε την Ελπίδα του Αύριο, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξη Τσίπρας, μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη για τα θέματα Κύπρου, Ευρώπη κτλ. Ήταν πολύ ωραίοι χαρακτηρισμοί, όντω, που απίφθινε ο σύντροφο Αλέξη προ του Ευρωπαίους. Κατά την άποψή μου, δεν είναι ανίκανοι. Γκάνγκστερ είναι. Είναι Είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια πολιτική απεικιοποίηση στο Ευρωπαϊκού Νότου. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους η μισή είναι γκάνγκστερ, η άλλη μισή, οι εκπρόσωποι δηλαδή των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι φοβισμένοι και παραδομένοι. Γκάνγκστερ είναι. Γκάνγκστερ no είναι. Con tus Πανταράς, α, του, δημάς, είναι. είναι λοιπόν γκάνγκστερ και είναι πολύ κουραστική αυτή η αντίφαση που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Γιατί αμέσω μετά, με το που του χαρακτήρισε γκάνγκστερ και πολύ σωστά το είπε, έτσι ακριβώ είναι. Και χειρότερε φράσει να βάζει, πάλι μέσα θα άπευθε και πάλι λίγα θα είχε πει. Αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά, λέει ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε, αν γίνουμε κυβέρνηση, με του γκάνγκστερ, με του δολοφόνους με όλου αυτού. Και τίθεται εκεί το ερώτημα. Γκάγκστερ είναι αυτό που κρατάει όπλο. Πώ θα πα εσύ να διαπραγματευτεί με κάποιον που τον έχει πει γκάγκστερ, όχι τον έχει πει, που είναι και που θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα. Εκεί λοιπόν απάντησε βεβαίω ο Αλέξη Τσίπρας, είπε τα όχι, είπε για την αντίσταση, χωρί βέβαια να ορίσει τι ακριβώ σημαίνουν όλα αυτά. Και παραμένει το κλασικό και το αρχικό ερώτημα, πώ ελπίζει ότι θα τα βγάλει πέρα απέναντι σε έναν γκάγκστερ. Η απάντηση υπάρχει. Αν υπάρχει λαό πίσω από αυτή τη διαπραγμάτευση, τα βγάζει πέρα. Και έρχεται το δεύτερο ερώτημα. Θέλει ο Σύριζο σημερινό στο λαό τον έχει έτοιμο για τα δύσκολα που έρχονται. ή αυτό που λέει συνεχώ είναι ότι εμεί θα πάμε εκεί, εσεί θα καθίσετε στην τηλεόραση να μα δείτε και εμά ξενυχτισμένου από μια διαπραγμάτευση και αξίριστου να έχουμε πει τα δικά μα και να δεχθούμε μετά αυτά που μα επιβάλλουν οι άλλοι. Γιατί το παράδειγμα τη Κύπρου και το, με τη μέχρι τώρα εξέλιξη 1 και 16 πρώτα λεπτά, δείχνει αυτό ακριβώ ότι. Πρέπει να πας με πολύ διαφορετικό όχι, με πολύ έντονο όχι, με καθαρό όχι, γιατί αν πας με ημίμετρα και με ψευδεστήσει ότι μέσα σε όλο αυτό τον πανζουρλισμό, το, το λάγο των λιονταριών μπορεί να σωθεί, δείχνει η ιστορία και η πρόσφατη των τελευταίων τριών-τεσσάρων ημερών ότι δεν σε σώζει απολύτω τίποτα. Πρέπει να πας με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν το ακούσαμε χτε. Το αντίθετο, ακούσαμε ωραίους χαρακτηρισμού και περίτεχνε ατάκε και από εκεί και πέρα για το σχέδιο β που περιλαμβάνει και αντίσταση, ωραία και αυτή η λέξη, χωρίς όμως να ορίσει κανείς το περιεχόμενο της αντίστασης. Το σχέδιο βήτα είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Σκεύεστε. Το σχέδιο β είναι αυτό. Είναι η αντίσταση. Είναι η διεκδίκηση. Είναι το όχι. Είναι η αντίσταση, Είναι η αντίσταση. Είναι η διεκδί Και η μεταφορά αν θέλετε του εκβιασμού και του φόβου στο απέναντι στρατόπεδο. Μια χαρά. Ωραία είναι όλα αυτά να τα λέμε να μα αναλύσει και λίγο περισσότερο. Δεν αποκλύν ότι μπορεί να το έχουν στο πίσω μέρο του μυαλού, τους, αλλά δεν το βγάζουμε τίποτα στον μπροστά. Και δεν πείθουν νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένα. Ούτε θα εμπιστευτούμε κάποιον. πια είμαστε πολύ υποψιασμένοι και κυρίω μετά και τα τελευταία στην Κύπρο Είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Κι όλα τόσο φρέσκα δεν θα υποψιαστούμε κάποιον. Επειδή θέλει, νομίζω ότι μπορεί να τα βάλει με του γκάνγκστερ έτσι, ή θα πα ω ή θα πα με άλλου τρόπου. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει, αλλά τουλάχιστον θα πα αξιοπρεπώ να δώσει τη μάχη. Και από εκεί και πέρα, έχει και έτοιμο το λαό για τα δύσκολα, αλλά τα δικά σου δύσκολα. Να τα ορίσει εσύ, όχι να τα φέρουν οι άλλοι. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το βλέπω και στο Twitter που είναι προπομπό τη ενημέρωση γενικώ και των τάσεων που αναπτύσσονται. Λεγόμενοι φιλοκυβερνητικοί, με διάφορου παρατρεχάμενου, βουλευτέ και εμεί, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να πανηγυρίζουν με τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και ενδόμηχα να εύχονται να συμβούν τα χειρότερα για να επιβεβαιωθεί ότι η λύση Σαμαρά Κουβέλ είναι η καλύτερη. Κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει από αυτό το όχι των Κυπρίων και καμία ήττα δεν βγαίνει από αυτό το όχι των Κυπρίων. Γιατί ακριβώ δεν ήταν όχι. Έτσι όπω θα έπρεπε να είναι, ώστε να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μα, ήταν ένα όχι, σωστό, αλλά δεν ήταν το τελειωτικό, το καθοριστικό, το ουσιαστικό όχι, ώστε να κάνουμε τη σούμα. Και επίση, έτσι όπω εξελίσσονται τα γεγονότα, σούμα δεν μπορεί να κάνει κανεί ούτε στο τριήμερο, ούτε στο πενταήμερο, ούτε στο δεκαήμερο. Η Ευρώπη, έτσι κι αλλιώ, έχει αναταράξει και οι σοβαροί προβλέπουν ότι μάλλον δεν θα τη βγάλει. Αλλά από εκεί και πέρα, το όχι, η ή η μη τη Κύπρου δεν ανερίσε τίποτα, τα έσχυ που έχουν συμβεί στην Ελλάδα φτώχεια, εξαθλίωση, αδιέξοδα, παρακμή ταπείνωση, ταπείνωση δύο φορές που είναι ότι χειρότερο όλα αυτά δεν ανερούνται σε καμία περίπτωση και δεν είναι δίλημα σε ένα λαρό να διαλέγει την ολοκληρωτική καταστροφή ή την λιγότερη καταστροφή αυτά είναι τελείω άσχετα με, αυτά που, με όλα αυτά που νιώθουμε τις τελευταίες μέρες ο άδωνη να το προσγειώσουμε έτσι ομαλά Ο Άδωνις θέτει τα δικά του θέματα και έχει το δικό του αξιακό κώδικα και νομίζω είστε όλοι περίεργοι να ακούσουμε ποιος είναι. Εγώ, επειδή είμαι δεξιός, Ναι. επειδή είμαι οπαδός της καπιταλιστικής οικονομίας, ναι. θεωρώ ότι εκεί έχουν δίκιο οι κυπριβουλευτές. Γιατί για το δικό μου αξιακό κώδικα, που είναι ο καπιταλισμός, ναι. η ελεύθερη οικονομία, το να πειράξει στις καταθέσεις των ανθρώπων Είναι τεράστιο ιδεολογικό ζήτημα, γιατί δεν μπορεί κάτι δική μου γνώμη να προχωρήσει η τραπεζική πίστη, εάν πειράζεις κατά θέσεις των ανθρώπων. Γιατί για το δικό μου αξιακό κώδικα που είναι ο καπιταλισμός. ότι θα μπει κάποιος στις καταθέσεις των πελατών και θα τις δασμολογήσει με μία πολιτική απόφαση πάνω απ' όλα είναι μια κομμουνιστική ιδέα κυρία αγαπητή αξιότιμη με καγκελάριε 2 σε 1, ακούσαμε και τον αξιακό κώδικα που είναι ο καπιταλισμός και αυτό το κομμουνιστική, κομμουνιστική μέθοδος που είναι αυτό να μπει μέσα στις καταθέσεις να τις πάρεις κτλ. Και τα λοιπά νέο, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο κομμουνισμός κάπως αλλιώ τον είχα στο νούμερο και κάπως αλλιώ η ιστορία τα έλεγε. Δεν μπήκαν απλά και πήραν τι καταθέσει, κάναν και άλλα πράγματα, είχαν φαντασία κάποτε, αλλά καπιταλισμό είναι σίγουρα ενώ έχει καταθέσει να παίρνει, να, παίρνει, να μπαίνει και να τι παίρνει αυτό το σύστημα λόγω μια χρεοκοπία, λόγω μια κρίση ή δεν ξέρω εγώ λόγω ποια άλλη κατάσταση. Και δεν σου παίρνει μόνο τι καταθέσει, για αυτού που έχουμε, σου παίρνει και το μισθό, σου παίρνει το οποίο απόθεμα, ψυχίσει οικονομικό είναι και αυτό με τον αξιακό κώδικα γιατί όλο το πακέτο αγοράζει κάποιος δεν αγοράζει μόνο το καλό καπιταλισμός δεν είναι ότι δίνει ευκαιρίες σε κάποιον να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει την επιχειρηματικότητά του και το πολύ κοφτερό μυαλό του κάτω από συνθήκες καπιταλισμός είναι και όλα τα άλλα το να μένει άλλο κάτω από τις γέφυρες. Το να έχει ανεργία, να έχει 1,5 εκατομμύριο ανεργία, να παίρνει 400 ευρώ και να θεωρεί τον εαυτό σου ευχαριστημένο, να έρχεται η τράπεζα να σου παίρνει το σπίτι, να σου παίρνει το μαγαζί, σε λίγο ποιο ξέρει τι άλλο. Είναι όλο το πακέτο, το ζούμε πάρα πολύ καλά και ο Θεό που γράφει το σενάριο του πλανήτη έχει αποφασίσει να το ζήσουμε όλο μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, συμπυκνωμένο, ώστε να βγάλουμε μάλλον για τελευταία φορά το συμπέρασμα που πρέπει να βγει. Δύσκολο αυτό μια που έχει λοιπόν ο καπιταλισμός γυρίσματα ο κύριος που ακούσατε πριν ο Άδωνης να μιλάει για τον αξιακό του κώδικα αυτός ο αξιακός του κώδικας που τον οδήγησε κύριε Μιχελιδάκη μπορείς πάρα πολύ να μου δώσεις 50.000 ευρώ γιατί τα χρειάζομαι πως θα το να μου δώσει 50.000 ευρώ γιατί θα φύγουμε κύριε Μπορείς πάρα πολύ να μου δώσεις 50.000 ευρώ, τα χρειάζομαι. Πώς να το λέω, να μου δώσεις 50.000 ευρώ, Το που θα φύγουμε. Είναι επίσης πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, κυρίως γιατί φέρνουν στο διεθνές προσκηνείο την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία. Κάποιοι φέραν την περίπτωση της Ελλάδας ως τραγωδία και πριν, ο πριν τελειώσει η εκπομπή, Εκεί που έλεγε τα καλά και καμάρουν για τον καπιταλισμό, ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα. Γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και γίνεσαι ζητιάνο και ζητά σε ένα ευτελέ ποσό, ε, το οποίο το διαφυλάσσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω των 100.000, ξέρετε. Πήγε βέβαια να το στραβώσει στην Κύπρο, αλλά μάλλον θα το μπαλώσει με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, λίγο πριν το τριήμερο τη Εθνική Ανάταση. 2.11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στη διεύθυνση στούντιο και SMS όποιος θέλει να στείλει γραφηρή αλλά φύνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54 Μάριο Καγής ρυθμίζει τον ήχο και οι φίλοι μας οι Γερμανοί ακολουθούν με τους φίλους τους τους Έλληνες Τη Γερμανία τη ρωτάμε γιατί οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά Άρα στελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δίθεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση Άρα στελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία Ότι δεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση. Μα αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Μολίστα, pobre κόμμα, θα διδικάρτε. Αλλά η τέρνα τη εκción δεν Η δημοκρατική αριστερά συμπαρίσταται στην Κύπρο. Στι κρίσιμε στιγμέ που περνάει. Σώπασε, κύριε Αδέσπινα, και μην πολυδακρίζει. Ο χέρδε νούτα τη, και... τα τικιέ. Más que jesteś człowiekiem, y I jesteś hombre al fin como sangría. jesteś człowiekiem, że jesteś człowiekiem, że jesteś człowiekiem, że jesteś człowiekiem, że jesteś I że jesteś człowiekiem, że jesteś hombre al fin como że I człowiekiem, a veces είναι το σχέδιο του Sirizan. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο σχέδιο εκτός από αυτό. Γεια σου, Έλα. Δεν ήταν δυνατόν. Μετά το χτεσινό ξεβράκωμα που τους κάνατε με τις φάρσες, δεν ήταν δυνατόν να μην όλα τα Και να βρούνε από κάτι κάποια παπαριά να σα πούνε. Δεν ήταν δυνατόν και οι παιδιά να προχωρήσετε γερά. Μα τι γίνεται ρε παιδάκι, με εκεί στο μαξί μου τέτοια τρομοκρατία. Του έτσουξε πολύ Α ρε παιδάκι πολύ. μου, μα άλλη δουλειά δεν είχαν. Μα δεν κυβερνάνε μια χώρα. Γιατί, ποιο σου είπε ότι χρειάζεται δουλειά για να κυβερνηθεί η χώρα που την κυβερνάνε. Αυτό ο ντουρούτη του Σαμαρά. Ναι. Ο, ο σύμβουλο. Τον πληρώνουμε. Ε, σε είδο.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 Λες κάτι. Τι γίνεται με αυτού που ενοχληθήκανε με τη χθεσινή εκπομπή, Αυτοί δεν είναι καλά, ή εγώ που τη βρήκα πάρα, μα πάρα πολύ καλή. Όταν λε αυτού που ενοχληθήκανε, τι εννοεί, Λίκανε... Αυτού που συχνάζουν κοντά στο προεδρικό μέγαρο, Ενδεχομένω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Α. Η εκπομπή ήταν πάρα πολύ καλή και μέσα στο κλίμα. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Τι πάρα πολύ καλή, Μια ελληνική εκπομπή, Τολμά να τη λε πάρα πολύ καλή, Για μένα ναι. Μα... ναι. Για μένα ναι. Α, τότε μήπω είσαι και εσύ πρακτορίσκα και προδίδεις τη χώρα σου. Μάλλον θα αρχίσω να ψάχνω Τέτοια χαρά είχα να πάρω. Ναι. Αυτό το χθεσινό το απογευματινό. Τέτοια χαρά. Δεν μπορεί να φανταστεί. Να... Όσο έβλεπα το Twitter να φουντώνει, όχι από αυτού που του άρεσε η εκπομπή, Από αυτού που δεν του έφερε. Από του άλλου. Τέτοια κολοπηλά, αλλά καθώς... πόσο καιρό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Καθώς... Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν με για τι φάρσε. Πόσοι την ακούσαν, Πόσοι μπήκανε στο site που παρεκτόντω ήταν πάρα πολύ ευχαριστούμε. Ε, αλλά για την κολοπηλά, αλλά αυτή και μόνο του Ντουρούτη. Τι να πω. Δηλαδή, τι να σου πω. Έσκησα όλα τα κολοπεριοδικά του Κοστόπουλου που είχα και χαιρόμουν στην εφηβεία. Είχε. Το γιόρτασα με το Twitter και μόνο. Μπράβο. Από τη στιγμή δεν που έβαλε και το λουκέτο στο λογαριασμό του και το έκανε πιο κίνκι τρελάθηκα άκουγα αυτές την Α. <theft> και ακούω μετά και Γεωργίου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 Λοιπόν, πιστεύω να πληρωθώ για το τηλόφωνο που σε πήρα. Ξέρεις πως ηθοποιεί να είναι άνεργοι. Βέβαια είναι στη μένα. Εγώ πως σε να πληρωθώ. Ναι, ναι. Ότι τσάμπα, αφού είναι στη μένα που είναι στη μένα. Θα πληρωθείς, αλλά τι από μένα θα πληρωθείς. Να πληρωθείς από τον κύριο που λέει ότι είσαι στη Αποστολή. Έλα. Έλα βρε Αποστολή, επιτέλους. Επιτέλους ακούσαμε ένα όχι. Α, Ναι. Ε, να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος Εκτός ε, από αυτόν της υποταγής και του Νε Θεόλα Επιτέλους Πού καλέ, στην Κύπρο όχι εδώ καλέ. Ξεκόλα μην ακούει τέτοια ο κόσμος που πέντε τα πάνω σημασία. του ε... Να δει και ο κόσμος εδώ ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος Εκτός από αυτά που κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί <Ρι>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 αδιέξοδα και, και όλα. Ε, δημοκρατία ε, έχουμε ε, Αν δεν ε, υπάρχουν αδιέξοδα σε αυτή τη δημοκρατία πού θα υπάρξουν Στον κολλήσαμε το λαό εκεί για ευνηδιασμό, για να σας πιάσουμε στα πράσα όπως λέμε. Και ακούτε πολλοί ακροατές μιλάτε, λέτε για το όχι και τα λοιπά ε, και διαπιστώνουμε όποιος παρακολουθεί και κάτω από τις γραμμές δεν είναι και δύσκολο βέβαια τις δηλώσεις κυβερνητικών και στα διαδίκτυα, στο διαδίκτυο και στα κανάλια έτσι όπως βγαίνουν, δεν το λένε καθαρά, περιμένουν να καταλήξει λίγο η κατάσταση στην Κύπρο, θα το πούνε και πιο καθαρά μετά, θα πανηγυρίσουν κιόλα, όλα, δεν το συζητάμε, ε, να βγάζουν ένα μίσος για το όχι γενικός, να βγάζουν ένα μίσος για οτιδήποτε συλλογικό, για οτιδήποτε μαζικό, για οτιδήποτε που αντιστέκεται, υπάρχει μια έτσι σκέψη πολύ αρνητική και μια καταδίκη όλων αυτών των καταστάσεων αυτοί οι νενέκοι θα πάνε μεθαύριο στα βάθρα πάνω της παρέλασης και θα τιμήσουν το όχι του ελληνικού λαού του 1821 αυτοί που δεν τολμάνε να σκεφτούν να διατυπώσουν όχι μπροστά στην Μέρκελ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, στα Eurogroup ή οπουδήποτε ψηφίζουν ότι να είναι μετά έρχονται τα παίρνουν πίσω και σκύβουν μονίμω. αυτοί θα ανέβουν στα βάθρα Και θα παρελάσει μπροστά η στρατιωτική και η άλλη νεολαία μαθητιώσα να τιμήσει την πολιτική ηγεσία τη χώρα που κάνει αυτά που κάνει. Ένα από του παραλογισμού των ημερών. Πριν πάμε στι διαφημίσει, θα σα διαβάσω, γιατί νομίζω κολλάει και στο κλίμα των ημερών, το κάλεσμα εδώ που μα στέλνουν από το Περιστέρι Γιατί προσπαθούν να φτιάξουν μια εργατική λέσχη άνθρωποι. Και σήμερα Παρασκευή γίνεται η δεύτερη ε, συνέλευση, 22 Μαρτίου σήμερα, στι 7 Μουμού, στο Θεατράκι τη Ξηλοτεχνία. Γίνεται η δεύτερη συνέλευση τη πρωτοβουλία για τη δημιουργία εργατική λέσχη στο Περιστέρι. Το κειμενάκι που έχουν αναφέρει: αντίσταση, αλληλεγγύη, ανατροπή. Εντάξει. Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε στο μέλλον μας που, που μα επιφυλάσσουν. Εμεί επιλέγουμε το δύσκολο αλλά ωραίο δρόμο του αγώνα, τη συλλογικότητα, τη ρήξη και τη ανατροπή. Το δρόμο τη αξιοπρέπεια και τη αλληλεγγύη. Καλούμε τον κόσμο τη γειτονιά, του εργαζόμενου, του άνεργου, του ντόπιου και του μετανάστε να συμμετάσχουν, εμπλουτίζοντα περαιτέρω τη συζήτηση και συμβάλλοντα. Στη συγκρότηση τη φυσιογνωμία και του περιεχομένου τη λέσχης. Δεν θα γίνουμε ζητιάνοι. Οργανωνόμαστε και διεκδικούμε. Η κοινωνία δεν χτίζεται σε μία παλάμη που ζητιανεύει, αλλά σε αυτήν που σφίγγεται σε μία αγροθιά. Οι περιστεριώτες και οι λοιποί να πάνε σήμερα λοιπόν. Εφτά μου, μου στο θεατράκι ξυλοτεχνίας. Καλέ επιτυχίε. Δεν ξέρω τι θα καταφέρετε στην πράξη. Στα κείμενα, μια, καλά τα... Στα κείμενα μια χαρά τα πάτε πάντως. Διαφημίσει και εδώ είμαστε. Η Γερμανία τη ρωτάμε, γιατί οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά. Άρα τελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δεν είναι η κακή Γερμανία συμπόθεση. Μάλιστα. Είναι καλή Γερμανοί λοιπόν, κάτι που μάλλον ούτε οι Γερμανοί το λένε, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι βρομο κάνουν. Δελτίω τύπου από τα μπλόκα τη Κερατέας στη Χαλκιδική. προβολή του ντοκιμαντέρ 128 μέρε στα μπλόκα. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ 128 μέρε στα μπλόκα γίνεται στη Χαλκιδική, σε ένδειξη συμπάσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων και των μεταλλείων χρυσού. Κατά των μεταλλίων χρυσού. Στόχω η ανάδειξη όσων ενώνουν τα δύο αυτά κινήματα αντίσταση, αλλά και τον κοινό εχθρό τι πολιθυνικέ εταιρείε μαζί με τι πολιτικέ των κυβερνήσεων, οι οποίε φορώντα τη μάσκα τη ανάπτυξη, καταπατούν δικαιώματα και ελευθερίε καταστρέφοντα το φυσικό περιβάλλον. Αν καταλάβετε, είναι ένα δελτίο τύπου που λέει ότι ανεβαίνουν οι κερατιώτε πάνω στη Χαλκιδική. Στι προσβολ... προβολέ. Θα συμμετέχει και η συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και Αρατέρίζοντα έτσι τον αγώνα των κατσικών τη Καλικυδική. Πότε είναι τώρα η προβολέ. Σάββατο 23 του αύριο, Ιερισσός 8 μου. Κυριακή 24 Τρίτου 2013, Μεγάλη Παναγιά, 8 μου, ανταμώνουν τα δύο, τα δύο κάστρα της κερατέας και της Ιερισσού. Μέχρι να γίνουν οι προβολές, εμείς έχουμε το λαό. Έλα, δε Αποστολή. Έλα. Όλα τα λαμόλια έχουν στεναχωρεθεί με την πλάκα που έχει κάνει. Με το χαρτί του τέλοβλου κανένα δεν έχει στεναχωρεθεί. Εκείνο δεν είναι διπλωματικό επεισόδιο, ε, που το έβγαλε εχθέ. Όχι. Όχι, εκείνο δεν είναι. Τα δικά σα είναι Όχι, μας. κοίτα. Αυτά που μπορούν να ελεγχθούν, ελέγχονται. Μ' αφήνει καμία αμφιβολία. Ε, βέβαια. βέβαια. Χατακώνονται όπω πρέπει. Δεν γίνεται κουβέντα. Την άλλη μέρα ξεχνιούνται. Κάμε. Το πρόβλημα είναι σε αυτά που ξεφεύγουν. Γεια σου, Αποστολή και κουράγιο.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 Γεια σας ε, από την Ελληνοφρένεια Ναι, ναι, εντόπιος Τώρα άκουσα, καλημέρα πρώτα πρώτα Καλημέρα πρώτα πόλα Αυτό το σποτάκι, που αυτό που βάλατε με τον Σουρνάρα Και είτε το εξής, του ενεχειρίασε, του ενεχήρισε. Απαπα, ούτε ελληνικά δεν ξέρουνε Εχειρίασε, ο Λανθάνος αγλώσσα λέει την αλήθεια Το έβαλε ενέχειρο Ε, ε πως δεν το κολοχερίασε δεν είπε Αυτό ακριβώς ε, Το επόμενο ήτανε <Τι> Αλόστολή! Έλα! Πήρα να διαμαρτυρισώ για τη σημερινή έπομπη. Δεν παριέσε. Για τη σημερινή. Εσύ. Φαγκόσμια... Είσαι λίγο after time φίλε. Τι πράγμα, τίποτα, τίποτα, παίζουν τι θε. Παγκόσμια μέρα πίσει και δεν βάλουμε πολύ δορα. Είναι... Α, ναι, σε αυτό δεν μπορεί να διαμαρτηθεί. Ποιο είμαι ένα φίλο γαλάζιο πλανήτη από κάνει τη Γράνα, ό,τι θε. Πιελέ τώρα θα έρχεται <σο> δημιουργηθεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο και δεν θα μπορεί ο σαμαράζει να επικοινωνήσουν με τον Πολύδωρα. Ποιο σημαίνει Έκληψη Λίου ένα φίλο, όμορφο γαλάζιο πλανήτη. Ράνα! Ε, μα ζαλίσαν τα ρύτερα να του αμαράσουν. Δύο ώρε πριν σααμαράσουν, πολύ δώρα τίποτα. Καλά, είχαμε μεγαλύτερο ποιητή να βάλουμε. Είχαμε, ναι. Πολύ δώρα, ναι. Είδαμε. Έχει ένα δίκιο. Ε, πειράζει, αμαρτυρηθώ. Ο κύκλο και η Παρθένα. Να σα πω τελικά στην Κύπρο αποδείχθηκε, μου φαίνεται, ότι τουλάχιστον έχουν κάποιε βουλευτέ την αρκυρία. Και εμεί εδώ δεν. Μέρε, Γαμότα, εμεί έχουμε βουλευτέ αρκυρία. Αυτό είναι η διαφορά. Και μου αρέσουν ότι του λέγαμε ότι χάσαν κούμπαρο παλιά. Αποδείχθηκε ότι τουλάχιστον ανεξάρτητα που θα καταλήξουν.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 και το Άδωνη του Γεωργιάδη ρευσή και είπε ότι το να φορολογούνται οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι μια κατεξοχήν κομμουνιστική ιδέα. Είναι. Σωστό. Είναι. Α. Αλλά και το να χάνουν... Μα υπάρχει κακό που δεν είναι πίσω ο κομμουνισμός. Πολλά κακά υπάρχουν που δεν υπάρχει πίσω ο κομμουνισμός. Δεν νομίζω. Επειδή... Για τον Άδωνη μιλάμε. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λέει το Άδωνη, αλλά... Και το να χάνει ο κόσμο τι καταθέσει στις τράπεζες τράπεζε είναι μια κατεξοχήν καπιταλιστική ιδέα. Δεν το λε. Ναι, το λε. Μια και είπες για τον Άδωνη. Ναι. Χθε που έγινε αυτό ο πανικό στο Twitter, ο Άδωνη, το άλλο το φαλο. Πώ και δεν βγήκαν να υποστηρίξουν τον Τουρούτη. Δεν σου έκανε λίγο εντύπωση, λίγο δε βρώμαγε λίγο αυτό. Τι είναι αυτό. Α, δεν ξέρει. Όχι, ρε. Ένα τσικό του Σαμαρά, του άλλου τσικό τη Μέρκελ, τέλο πάντων. Μην τα ψάξω. Μπορώ να πει Αλλά, πώς το πει. Επειδή σου καταλάβανε πόσο πίε ήταν αυτέ που εγγραφόντουσαν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα live να παρακολουθήσουμε τις παρελάσει και ό,τι άλλο προκύψει. Να έχετε καλό τριήμερο, Σαββατοκυριακό. Καλέ σκέψεις γενικώ. καλές ανατάσεις. Αν τις βρείτε πάρτε μας τηλέφωνο. Έχουμε τις παραγγελίε όπως κάθε Παρασκευή αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3:30 Ηλιάνα Κανέλη. Γεια Που με χαϊδεύουν Τους ψευτοφίλους Που με κολακεύουν Που απ' τους άλλους Θα είναι παλικαριά Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια Σε αυτή την πόλη Που στα δύο έχει σκιστεί Τους έχω βαρεθεί Λοιπόν ήθελα να κάνω μια φιέρωση για αύριο Ναι ε, Αντί για ναι, ναι ναι ναι θα βάλεις Μπ, μπ, μπ, μπ Μπ σε όλα, σωστό ε... Σε όλα, ναι. σε όλα, ναι, ναι, ναι. σε όλα. Περίμενε, περίμενε και ε, το ξέρεις ότι η λέξη Vermoegen στα γερμανικά σημαίνει το ίδιο, δηλαδή οικονομική δυνατότητα και σεξουαλική δύναμη. Το γνωρίζεις? Όχι, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Από την κοινωνική στα κεφάλια των γερμανών τι σύγχυση παίζει αυτή την περίοδο. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα, τον γραφείο κρατών η φάρα, στην ημεζήλο περισσό, στο σβερκό του λαού χωρώ. στις ιστορία στο χοντρό το κινητή, την έχω συγχαθεί. <Τι> Το ξέρεις ότι στις 25 Μαρτίου η παράδοση πιτάσει να τρώμε μπακαλιάρο. Ναι. Αν λοιπόν την Παρασκευή βάλεις τη συνταγή για μπακαλιάρο, προλαβαίνουμε λες να προμηθευτούμε όλα τα υλικά μαζί και αυτά που που διάση. τη γεύση. Μπορεί. Μου για συνταγή. Ορίστε. Συνταγή για το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι φύλλα, δηλαδή το βακαλάο. Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λησάξει. Α, έχει φύλακα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα, κομμάτια, κομμάτια. Με... Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε που δηλαδή, με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Α. α. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψίνεται καλύτερα. Φάβο. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι άλλο το άλλο, δεν ξέρεις Α. ποιο ψήθηκε καλά. Έσταν σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, ό, το, Ας... κόκαλο, το κόκαλο, δεν ακόμαστε το κόκαλο; Να σας πω, ναι. τρεις εβδομάδε,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 τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε όχι λέει πρώτα κομπανημένης λέει και από κάτω λέει γαρίφαλο ναι ναι σε περίπτωση που ας πούμε Έρι. έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι θα τη χτυπήσετε ε, κομπανημένη με... κάτω τη μας τίχα την να γίνει λιάτσα και και μπουκόβο θα λεπτά στο φούρνο δεν Ναι. Θα τα βάλουμε το χρεμμύρι, το στο κατσαρόλα Ναι, τι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε το ώρα, ναι και ε, θα τα θα βάλουμε... Τη... Α, και πιπεριά Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά Πιπεριά, πιπεριά άλλο. αλλά τις καλές, τις χλωρίνεις ε, Να σας πω, τίποτα άλλο Το μεράκι μου, και καλή όρεξη Αυτό, είστε καλά Άνιθο βάλατε, σας είπα, άνιθο Λίγη ζάχαρη, όχι Δεν σας είπα άνιθο Είπατε, το, δεν το είπα Και άνιθο, λίγο, ε Ναι Κι αν μπορείτε να βρείτε Θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει Λιαστά, λιαστά, άρχιν το κούκουτσα Απογειώνει τη γεύση Και τι θα χάναμε χωρίς αυτού όλους Τους Γερμανούς Αδέλφια Τους προφ Που καλύτερα θα ξέρανε πολλά Αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά Είναι πάρα πολύ, σε τρόπο; Ε, θα ήθελα να μιλήσουμε τον αποστόλη Ο ίδιος Ο ίδιος Ναι, ναι Θα ήθελα να βάλετε μια παραγγελία Το γιακουμάτο. Την ώρα που έχει κολλήσει η βιλόνα Και λέει το, το, το, το, το, το, το, το Το, το, το, το, το, το, το, το Αυτό το σύστημα Όπω το λέγεται το έχει η κυβέρνηση. κυβέρνηση. τι Επειδή το καλέσατε. μπορώ να ζητήσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή. Μαρία Δημητριάδου, του έχω τη νεολαία Τους μαθητάδες Κάθε ημέρα Πλαισιώνουν τους ιστούς Με ιδεώδεις Υποτακτικούς Εγώ είμαι εδώ Που είναι στο μυαλό φρύ. Μα υπακοοί Έχουν περίσει Τους Βαρεθεί Ναι Λέγομαι Μαύρο Μιχάλης Και είμαι πρέσβης Μα σου <ΠΣ> Πού είσαι Κλείστο, παιδί μου, κλείστο! Βάλτο, βάλτο, αποστόλη, βάλτο. Ότι δεν είναι Καλά, μιλάμε, εντάξει, σε παίρνει τώρα. Βλέπω, τα θα είναι πολύ άσχημα, έτσι. Είσαι και πράκτορα, λέει. Είμαι και πράκτορα, φίλε, είμαι και πράκτορα. Oh. Εσύ νόμιζε, δεν είμαι, τμι είχε για κανένα τυχαίο. Είμαι πράκτορα, είμαι. Ναι, ναι. Λέγομαι Μαυροτυχάλη. Μα σας. Κοιμαίμαι πρέπει. Λοιπόν το κακό στον κεροναίδουρη. Γιατί μιλάτε έτσι; Από αυτός που που που Ήθελα από αύριο θέλω μια αφέρωση από όποιου καραγό βρει που λένε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα. Άμα μπορέρε και συγκεντρώσει βιντεάκια που έχουν πει τα τελευταία μέτρα, απέφτα. Τα σενάρια για νέα μέτρα μένουν και 7 οριστικά στο παρελθόν. Τελία. Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε προ τα μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι δηλώσει ο κύριο κουβένει κατηγορηματικά. Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Το έχει δηλώσει ο κιόλο βρέσει κατηγορηματικά. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα. Ο κι ομάσει κατηγορηματικά. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Τα το δηλώνει και ο τελευταίος έσκατος βουλευτής, η Εράση Προσιακομμάτως. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν στη Βουλή μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων ούτε μία Γιατί στο Κοντοφθαλμός μπορεί να είναι μόρα, θα δημιουργηθεί επεισόδιο επειδή πήρε τηλέφωνο και αποκάλυψες σε τι αξία έχουν την Ευρώπη οι Κύπροι και που τη γράφουν στα αρχίτε για τους Α, δεν έχεις τόσο κομική τη χώρα Βάλε αυτήν που είχες πάρει στη Βουλή και σου είπε έχουμε τράκτους λάγκες και τους uh, ταΐζουμε Α, Δείτε, α πα, πα, πα, Ελληνίδα είπε τέτοιο πράγμα ναι, Θες να ναι. δημιουργηθεί δημιουργηματικό επεισόδιο να μην μπορεί ο Σαμα <laughs> Καλημέρα σα. Σας. Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Μάλιστα. Καλημέρα, ε. τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer, εταιρεία ελικόπτερων. Νιάσον Σέκερη λέγομαι. Μάλιστα, δεν σας ακούω καλά όμω. Έχω άδεια προσγείωση Βασιλή Σοφία και Ιρόδου Ατικού γωνία. Ζητώ εκένωση χώρου. Έχω διάρκεια καυσίμων 5 ώρε. Εκένωση χώρου. Να δω τι μπορώ να κάνω. Εκένωση χώρου, πέστε μου. Εκένωση χώρου. Βασιλή Σοφία και Ιρόδου Σοφίες. Έχω άδεια προσγείωση ελικόπτερα. Βασιλίστη Σοφία και. και η ρόδο αντικουγωνία διασταύρωση. Το όνομά σα. Ιάσον Σέκερη. Ιάσον Σέκερη. Ειδοποιώ. Πρέπει Άσον. να γίνει άμεσα. Παρακαλώ. Μαζί μιλούσαμε πριν, Ιάσον Σέκερη. Όχι, δεν μιλούσαμε. Μαζί με άλλη συνάδελφα μιλούσατε. Τηλεφωνώ από τη Χέρκου Λισερ Τράνσφερ. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλίστη Σοφία. Τι έχουμε. Ακόμη τίποτα κυρία. Αυκολείτε η τι... συνάδελφο με το θέμα. Ναι, πρέπει να γίνει άμεση. Δεν έχουμε χρόνο, έχω διάρκεια καυσίμουν 5 ώρε. Θα ζητήσουμε επίση να ανάψετε ένα περισσότερο για να δούμε πο που φυσικά να ξέρω πώ θα προσβει. Α... Πρέπει να γίνει άμεσα. Έχουν το από ας, μαξίμου. τι να κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε και όλε τι ενέργειε έχουμε κάνει. Είναι να... τόσο επίγκο όμω. Ας... Πρέπει να εκαινοθεί ο χώρο. Πρέπει, πρέπει να, να, να γίνει πήγουμε, άμεσα. Αυτό να σα πάρουμε να μην πούμε που θα πάτε. 21.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 Σοβαρός. Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνων το κομμάτι. Αλλιώ να μου πείτε, πάπα, ένα θηναϊκό στάδιο, να παραλάβω από εκεί. Με όποιον είχατε μιλήσει πριν και σα είπανε να κάνετε αυτή την κίνηση για το. Μέγαρο μαξίμου μου, να ξαναμιλήσετε. Εμεί δεν έχουμε καμιά δικαιοδοσία σε αυτά τα θέματα. Ο πιλότο κάνει βόλτε πάνω από τη βουλή, τι θα γίνει, πρέπει να προσγειωθεί. Τι δουλειά έχουμε εμεί. Εκεί μου είπαν να πάρω σε εσά. Εγώ πάντω σα λέω ότι η δική μα υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σου πω πω τον κωδικό είναι Πάπα Ιέρα ω καρκύλο. Μήπω τώρα βοηθάει. Μ, όχι, κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέση Έχω με αυτό το κωδικό.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 Το. το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει ε, και τώρα πρέπει να παραλάβουμε το, το τεμάχιο! Άμα τελειώσει το κάψιμα, α πέσει! Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε εκεί τι θα γίνει! Όχι κύριε, και πάνω στον καιρό που του είχαμε έξι, καταλάβαμε. καταλάβαμε! Ωραία υπευθυνότητα, ωραίο τρόπο. Ε, μα πια, δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν πέσει τη βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Ε, δεν πειράζει κύριε, θα χαθούμε 300 βλαμένοι. Κι πι τα σένα χέρι γκρο, η μονορατή στο χάγκο. Τα στοιχά, στοιχάκια Με τους όφους του κράτους